Τι θα έλεγε Μητσοτάκης Και θα τον βρίζαμε για 20 μέρες Μια βαριά λέξη εμφανίστηκε στη Βουλή Όχι στα παράθυρα δεν βγαίνει Έχει την δική του περίοδο σιωπή. Γι' αυτό έχουν ηρεμήσει τα παράθυρα και τα αυτιά μας Αλλά εμφανίστηκε στη Βουλή Ως υπουργό υγείας που είναι Και εκεί μίλησε για τις λέξεις που δεν μας λέει Τη μία λέξη κατάλαβαμε μόλι, Και μίλησε για μπουρδες Αναφερόμενο όμω το εθνικό σύστημα υγεία, γιατί όλα αυτά που λέγονται κατά του εθνικού συστήματο υγεία είναι μπουρδε. Οποιο έχει περάσει απ' έξω από το νοσοκομείο βλέπει. Και λέει για το εθνικό σύστημα υγεία δεν λέει μπουρδε. Λέει πραγματικότητα, αλλά ο υπουργό. Όλα αυτά τα χαρακτηρίζει μπουρδε και ότι το μα διαβεβαιώνει ότι το ΕΣΥ δεν καταραίει. Λοιπόν, κομμένη πλάκα, το ΕΣΥ δεν καταραίει Μπράβο! Έχει Μπράβο. προβλήματα, προφανώ. Είχε πάντα. Ναι. Για τρεις οι περισσότεροι. Ξέρετε καμία εποχή που το ΕΣΥ δεν είχε ποτέ κανένα πρόβλημα? Που ένας ονοφόρος δεν είχε ποτέ πυθανά καθυστερήσει? Που ένας ασθενής δεν είχε ταλαιπωρηθεί σε κάποιο επίγον Που κάπου δεν υπήρχε πολύ αίρεα αναμονή? Και δεν τρέπεσε όλη τη μάνα να το ΕΣΥ για να κάνετε τη δουλειά των ιδιωτικών κλινικαρχών και να στρέφετε ακόμα στις ιδιωτικά κλινικές. Η Μπούρδα. Εδώ γελάμε. Κάναμε να πήσε, δεν είναι πράδυτα, και δεν τρέψω όλη τη μάνα το ΕΣΥ για να κάνετε τη δουλειά των ιδιωτικών κλινικαρχών και να στρέφετε κόμμα στις ιδιωτικές κλινικές. Εδώ γελάμε. Γελάμε πολύ. Σύμφωνα με τον Υπουργό, αυτοί που κάνουν κριτική στο ΕΣΥ, Ε, δηλαδή, αυτοί που το χρησιμοποιούν το εσύ, γιατί όποιο πάει μέσα θα βγει μετά με μια αρνητική εικόνα, αυτοί το κάνουν αυτό για να στρέψουν τον κόσμο στι ιδιωτικέ κλινικέ. Έτσι στρέφεται, σύμφωνα πάντα με τον Άδων Γεωργιάδη, ο κόσμο στι ιδιωτικέ κλινικέ. Και όχι με την έλλειψη προσωπικού, με το ραντεβού που αν πάρει τώρα όρθο, το κλείσουν σε πέντε μήνε και αναγκάζει να πα στι επόμενε πέντε μέρε στον ιδιωτικό τομέα. Είναι αυτοί που κάνουν κριτική και αυτοί που επισημαίνουν τα προβλήματα. Όχι ο ίδιο που δημιουργεί τα προβλήματα, που είναι το πρόβλημα. Πολύ ωραία αντίληψη γενικώ. Ηρωνεύεται κιόλα γιατί αν υπάρχουν ιδιωτικέ κλινικέ, υπάρχουν επειδή το εθνικό σύστημα υγεία, στο κρατικό, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει επειδή αυτοί που το διαχειρίζονται και το έχουν εκεί δεν το φροντίζουν, δεν το ενισχύουν, δεν καλύπτουν ό,τι πρέπει να καλυφθεί για να μπορέσει να. Παρ' όλα αυτά βγαίνει και το παίζει και υπέρμαχο του δημόσιου χαρακτήρα και κατηγορεί και του κλινικάρχε και κατηγορεί και όλου εμά που, οπότε, περνάμε απ' έξω. Έχουμε να πούμε κάτι για το ΕΣΥ πλην γιατρών και νοσηλευτών, γιατί αυτοί το κρατάνε το εσύ Για όλα τα υπόλοιπα, κάνει και μαύρο χιούμορ ή αυτό που κάνει συνήθω, μα δουλεύει μπροστά στα μάτια μα. Το γελάκι μια κυρία προέρχεται από μια έρευνα που έκανε, κρατική, έκανε εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, στην ΕΡΤ, για το θέμα τη υγεία. Είστε ικανοποιημένη από το δημόσιο σύστημα Υγείας. <laughs> Εδώ γελάμε. <laughs> γιατί δεν το λέτε αυτό. Ε, γιατί δεν το λέτε αυτό. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. <laughs> Καζίμαστε. Τι θα πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. <laughs> Μόλι μιλούσαμε για αυτό, ότι έπαινα τηλέφωνο στο νοσοκομείο και δεν το σήκωνα. <laughs> Ταινίε του πρωτοψάλτη βλέπατε. Το ψάλτη. Όχι πρωτοψάλτη. Το ψάλτη του στάθη. Βλέπατε. <laughs> αυτό πρέπει να είναι. Όποτε πήγαινα στο νοσοκομείο, έπρεπε να κάνω για να. Είστε ικανοποιημένοι από το δημόσιο σύστημα υγείας. Με τίποτα. Με τίποτα. Όπως θέλεις, όποτε θέλεις να πας, θα πας να Δεν είναι ικανοποιημένοι οι άνθρωποι από το Εθνικό σύστημα υγείας. Εκείνη πρώτη, κυρία Γελάκη, το κάνει με πολύ ωραίο τρόπο, ε, με το που τις κάνει ερώτηση ο δημοσιογράφος, τη βγήκε τόσο αυθόρμητα. Είναι η απάντηση σε όλα αυτά που έλεγε πριν Ο αρμόδιο υπουργό και που λένε πάντα οι αρμόδιοι υπουργοί, ειδικά για τα θέματα τη υγεία. Ευτυχώ όμω, μπορεί στην υγεία να μην είμαστε ικανοποιημένοι και να γελάμε. Πάμε πάρα πολύ καλά στα υπόλοιπα θέματα, κυρίω στο θέμα του πληθωρισμού. Θέλω να σα σας πω αυτό που γνωρίζουν οι άνθρωποι που μα παρακολουθούν αυτή τη στιγμή: Ότι έχουμε πετύχει του τελευταίους πέντε μήνε να έχουμε τον χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Το άλλο το, το, το, το, το ξέρετε, μη Αυτό δεν έχει γίνει από μόνο του, έχει γίνει μέσα από τεράστιες προσπάθειες. Φτάσταμα η Μπούρδα! Από σκλήρινση και αύξηση των ανώτατων ορίων των προστήμων, εξαπλασιάστηκαν τα ανώτερα όρια των προστήμων. <ΣΣΣΣΣ> αλλά διεξάγεται σε ένα πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον παγκοσμίως, το οποίο ασφαλώς δεν αφήνει ανεπηρέαστη και τη χώρα. Είμαστε πολύ καλά σε σχέση με την Ευρωζώνη. Εδώ ο κύριο Θεοδωρικάκο, ο αρμόδιο υπουργό για την ανάπτυξη του τόπου, για την τυθάσευση του πληθωρισμού. Και όπω είπε, υπάρχει σκλήρυνση των ορίων, των προστήμων. Είναι και αυτή η επιστολή που είχε στείλει δύο-τρει επιστολέ στη Φοντερ Λάιεν ο πρωθυπουργό. Είναι ο πόλεμο που τρέχει συνεχώ κατά των πολιεθνικών. Ε, όλα αυτά μα έχουν φέρει σε αυτό το πολύ καλό. Αποτέλεσμα ε, Δεν υπάρχει καλό αποτέλεσμα Αλλά έτσι το περιγράφει κάπως Κάπως ο Θεοδωρικάκος Και μας λέει με ποιο τρόπο έχουμε καταφέρει Αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα Αυτό που εγκαιώμε στους πολίτες Είναι ότι κάθε μέρα δίνουμε Και θα δίνουμε τη μάχη έγινε, έγινε. Να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα Εσχροκέρδειας το το, το, το, το Να αντιμετωπίσουμε εκείνου οι οποίοι παρανομούν Και δεν τηρούν τον νόμο που αφορά το ποσοστό κέρδους σε σύγκριση με το 2021, έναν πολύ σκληρό νόμο που έχουμε εφαρμόσει όλη αυτή την περίοδο, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους νόμους που υπάρχουν στην, στην αγορά. Πατριώτης οδίκιο, η Ούτε Ελβετία, ούτε Λουξεμβούργο, αλλά σίγουρα η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη με βάση τα επίσημα στοιχεία. <σταμάτα> Αυτό ο ναζί Ιάρης που λέει μάτια είναι ο Βορύδης. Τον είχε, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Τον είχε συνέντευξη ο Τάκη Χατζής και ήταν πολύ χαλαρός, ο πιο χαλαρός ever. Βορύδη που είναι συνεχώ χαλαρός, έχουμε πιάσει το χρώμα τη φωνή του, έχει μια ηρωνία, έχει ένα γέλιο μόνιμο, μια παρέτηση, μια βαρεμάρα. Ε, να δεν με νοιάζει καθόλου ό,τι και να γίνει, ό,τι να κάνουμε το κάναμε, μου λείπει το τσεκούρι. Κάτι από όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, ένα μείγμα, ε, μια συνειδητοποίηση του αδιεξόδου και της ματαιότητας τον, του κόσμου και της κυβερνήσεως και όλα αυτά μαζί. Και λέει αυτό το, πο, με πολύ ωραίο τρόπο, το ε, σταμάτα», που συνήθως το λέμε σε άλλες περιπτώσεις. Όταν δεχόμαστε ένα κοπλιμέντο, ή σαν αστείο. Ε, το λέμε «βρε κερατά σταμάτα» με κάποιο τέτοιο... Διάθεση, προσέγγιση, χρειά και ύφο, αλλά εδώ το λέει σε άσχετο σημείο. Αλλά μα κολλάει πάρα πολύ. Ο κ. Μαρινάκη, λοιπόν, ήταν εδώ στο τέλο, μετά τη μάχη που δίνει ο Θεοδωρικάκο. Όλοι αυτοί οι υπουργοί αναπτύξεω δίνουν τεράστιε μάχε τα τελευταία χρόνια και όλα ανεβαίνουν οι τιμέ. Μήπω να μην δίνουν μάχε, μπα και σταθεροποιηθούν ή πέσουν οι τιμέ, γιατί όσο αυτοί μάχονται, τόσο εμεί πληρώνουμε. Κάτι δεν πάει καλά στο όλο έργο. Ο κύριος Μαρινάκης εδώ όμως έρχεται ως κυβερνητικό εκπρόσωπο, να μας πει ότι έχουν αποδώσει μάχες και ότι τα στοιχεία, βλέπει τα νούμερα και όχι τους ανθρώπους, τα νούμερα και τους αριθμούς, τα στοιχεία λοιπόν πάνε καλά. Η διαφορά καθαρά το μήνα για αυτόν που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό από το 2019 μέχρι σήμερα, με τον κατώτατο μισθό γιατί υπάρχει και ο μέσος μισθό, είναι 200 ευρώ το μήνα επιπλέον καθαρά με τις 5 αυξησίες κατώτατο μισθού. Λέ, όμως,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 Δεν έχουμε γίνει ούτε Ελβετία, ούτε Λουξεμβούργο Γιατί δεν θα γυμηθώ όλη νύχτα Αλλά σίγουρα η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη με βάση τα επίσημα στοιχεία Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως. βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως. βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία που η κυρία βγαίνει από το μάρκετ και περιγράφει στη μια άλλη κάμερα πώ βλέπει ακριβώς τη γραβιέρα με το κιάλι Και βάλαμε και τον άλλον από την μπανάνα που ήθελε, κοιτούσε μακριά και ήθελε να πάει να κάνει μπανάνα. Εδώ ο κύριο Μαρινάκης μα είπε ότι δεν έχουμε γίνει Ελβετία, το παιχθές και ο Χατζητάκης. Τι επιχείρημα είναι αυτό. Δεν έχουμε γίνει Ελβετία, δεν έχουμε γίνει Λουξεμβούργο. Τι είναι καλά εκεί τα πράγματα, ότι ήταν ο στόχος, ότι κάποια στιγμή θέλουμε να γίνουμε Ελβετία και Λουξεμβούργο. Υπό, ε, πιο πλαίσιο, μισθολογικό, καιρικό. Στα θέματα υγεία, στα θέματα δικαιωμάτων, δεν είναι και τόσο καλά παντού όλα αυτά. Σε κάποιον τομέα μπορούν να ξεπετάγονται, αλλά ε, ε, είναι ένα θέμα. Ε, εν πάση περιπτώσει, μπορεί μια χώρα να αντιγράψει μια άλλη, να συγκριθεί με μια άλλη. Το κάνουν αυτό, το κάνουν συνεχώ. Το έκανε ο Μαρινάκη λέγοντα ότι δεν έχουμε γίνει Ελβετία-Λουξεμβούργο. Όμω έρχεται και Ραμαίο, υπουργό εργασία, η οποία κάνει συγκρίσει με άλλε χώρε και όπω θα ακούσετε, τρώνε μα. Αυτή η συνάντηση σήμερα γίνεται στο ευρύτερο κλίμα της αγοράς-εργασίας που επικρατεί εν έτη 2025 στη χώρα μας με τη χαμηλότερη ανεργία τη τελευταία 17 ετία. Σήμερα που μιλάμε η Ελλάδα έχει χαμηλότερη ανεργία από τη Σουηδία, τη Φιλανδία και την Ισπανία και έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 500.000 νέε χαμηλότερη ανεργία από τη Σουηδία, τη Φιλανδία και την Ισπανία. Το άλλο το, το, το, το, το ξέρετε, μη σταμάτα. Λέμε σταματήσουν. σταματήσει ωραίε αυτέ οι συγκρίσει που κάνει εδώ η κυρία Κεραμέο. Έχουμε ρίξει λοιπόν στη Σουηδία, έχουμε μικρότερη ενέργεια εμεί. Στη Φιλανδία, κάποτε ήταν τα πρότυπα οι χώρε του Βορρά, η Σουηδία κυρίω. Και η Ισπανία επίση πολύ καλή χώρα. Όλε αυτέ μιζεριάζουν, βράζουν στο ζουμί του. Εμεί εδώ τα έχουμε ξεπεράσει αυτά. Μπορεί να μην γίναμε Ελβετία-Λουξεμβούργο, αλλά γίναμε κάτι πάνω από την Σουηδία, κάτι πάνω από τη Φιλανδία. Κάτι πάνω από την Ισπανία. Γενικώ την έχουμε την Ευρώπη, ευκολάκι. Σε λίγο θα συγκριθούμε και με τι άλλε χώρε του πλανήτη. Θα βρούμε ποιε και θα του πιάσουμε γιατί καλπάζουμε. Πάμε πάρα πολύ καλά σε όλου του τομεί. Τα στοιχεία το δείχνουν όλο αυτό και δεν είναι να το αμφισβητεί κανεί. Δεν υπάρχουν περιθώρια αμφισβήτηση. Ο Μάκη Βορύτη, λοιπόν, χτε στον Τάικι Χατζή έδωσε μια συνέντευξη εφόλη τη ύλη. Και είχε αυτό το γνωστό ύφος, χειμένος στην Καρέκλα, παρατημένος εκεί στην, στο τραπέζι. Άκουγε με το μόνιμο χαμόγελο πια. Άκουγε το, της Νιρβάνας αυτό το χαμόγελο, το πολύ έτσι χαλαρό. Άκουγε τον Τάκη να το ρωτάει και απαντούσε. Ο Υπουργός με, μεταναστευτική Πολιτικής μεταναστευτικής, και Ασύλου, και ασύλου, σωστά, με, ε, ναι, και ασύλου είναι μαζί μας εδώ απόψε. Ο κ. Βορήνης, έχει από άλλο Υπουργείο που πήγατε εκεί. Τώρα τι υπουργείο, το άλλο δεν ξέρω. Τι επικρατεία. Τι κάνατε και, α πούμε. Δε... Ήμουν υπεύθυνο για την κυβερνητική συνοχή. Δεν τη βλέπω πότε. Τώρα κρυπτορά και πάντα η συνοχή. Γιατί Αδια... βλέπετε δυσκολία. Αδιατάρακτο η συνοχή. Αδιατάρακτο. <laughs> το άλλο με το, τον τότοξο. Για την κυβερνητική συνοχή. Δεν τη βλέπω πότε. Τώρα κρυπτορά και πάντα η συνοχή. Γιατί Αδια... βλέπετε δυσκολία. Αδιατάρακτο. Ηρωνεύεται τρελά, κοροϊδεύει τρελά, βαριέται τρελά ο Μάκη Βορύδη. Καλά, ωραία τον ρωτάει ο Τάκη Χατζή και ωραίε παρατηρήσει του κάνει ότι δεν βλέπει τη συνοχή και ήταν εκεί υπεύθυνο για τη συνοχή. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια όλο αυτό που βλέπαμε ήταν αποτέλεσμα του Μάκη Βορύδη στο επικρατεία. Ήταν υπεύθυνο για τη συνοχή τη κυβέρνηση. Πολύ καλά τα πήγε. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τη συνοχή, επειδή έχει φύγει ο ίδιο, είναι σε ένα άλλο Υπουργείο. Έτσι λοιπόν με αυτό το ύφο. Ε, απαντούσε κάποια στιγμή απάντησε και στο ερώτημα αν υπάρχει θέμα ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει με όλη αυτή την κρίνια που υπάρχει, και εμεί μιλάμε με κάποια στελέχη σα, μην νομίζετε, το δίρεκορτ κτλ. Θεωρείτε με την εμπειρία που έχετε ε, ότι υπάρχει ζήτημα για την ηγεσία του κόμματο, ζήτημα γενικά δηλαδή, παράπονα και τα λοιπά έχω ε, Δεν έχω ακούσει κάτι. Περιμένω την απάντηση. Δεν έχω ακούσει κάτι. Δεν έχετε ακούσει τίποτα, τι γίνεται. Απολύτω τίποτα. Ακούω τώρα δημοσιογραφικέ κουβέντε, οι οποίε δεν έχουν αντικειμενικό αίρισμα. Ναι, είναι όλοι ευχαριστημένοι στην Ελληνοκρατία. Τώρα, αυτή η έννοια τη πλήρου ευχαριστήσεω είναι πολύ απαιτητική και φιλοσοφική έννοια σχεδόν. Mm. Αλλά ε, το σίγουρο είναι ότι ο κ. Μιωτάκη έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη τη κοινοβουλευτική μα ομάδα. Η γεσία του κόμματο. Δεν έχω ακούσει κάτι. Περιμένουμε την δεν, δεν έχω κάτι. Και γελάει εντωμεταξύ, δεν, δεν τον νοιάζει. Αυτό, αυτό είναι το ωραίο γιατί έχει απασφαλίσει και είναι ελεύθερος ο Βορύδης Εγώ έτσι τον αντιλαμβάνομαι, πια δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, τον ρωτάνε εδώ για την ηγεσία του κόμματο, Μητσοτάκης δηλαδή για τη συνοχή του κόμματο, και γελάει και λέει δεν έχω ακούσει κάτι, γελώντας, κοροϊδευτικά δηλαδή γιατί ό,τι και να πει έχουν κάτσει 6 χρόνια πόσο είναι στην κυβέρνηση Φαίνεται ότι θα κάτσουν κανένα δυο ακόμα αν δεν γίνει κάτι έκτακτο, οπότε γιόλο, όλα πάνε πάρα πολύ καλά και γενικώ πάει σύννεφο, πάει σύνεφο η κυβέρνηση και όλοι αυτοί που είναι γύρω από αυτήν και μέσα σε αυτήν και ενώ απαντούσε με αυτόν τον τρόπο δεν του άρεσε του Χατζή γιατί δεν του αρέσουν του Χατζή στρογγυλάδες. Παράπονα για την ομάδα υπάρχουν, ναι ή όχι. Υπό την έννοια ότι. Ακούστε, παράπονα. Ε, ότι παράπονα την έννοια είναι. ότι πάντοτε μπορεί κάποιο να θέλει να βελτιώσει την κοινοβουλευτική, την κυβερνητική λειτουργία, την κομματική λειτουργία, καλό είναι αυτό. Κακό είναι. Ε, στα μαθηματικά, πόσο είχατε, θυμάστε στο γυμνάσιο. Τώρα ευαίσθητο αυτό, uh. προσωπικό δεδομένο για να ρω πόσο είχατε στη γεωμετρία με τους διαβήτες για τα τα κάνατε στρογγυλά τώρα Στη γεωμετρία καλύτερα Άρα του διαβήτες είστε καλό. Για να δώσει μια απάντηση για Ωραία είναι αυτά, είναι και μαθήματα πολιτικής επικοινωνία. Πώ απαντάς όταν όλα πάνε χάλια, όταν υπάρχουν εσωτερικοί τριγμοί, όταν βγαίνουν υπουργοί, βουλευτές και ζητάνε Να δοθούν επιδόματα ο καθένα όπου θέλει. Όταν βγαίνουν άλλοι βουλευτέ και κρίνουν υπουργού, όπω ο Κερίδης χθε τον Άδων Γεωργιάδη, ότι ζητάει για του στρατιωτικού αλλά δεν ζητάει για του υγειονομικού, τρελή μπιχτή. Όταν ακόμη και αυτέ οι αυξήσει που έχει δώσει το 50 στον ιδιωτικό τομέα και το υπόλοιπο στου στρατευμένου, στου ένστολου, δεν έχει γκελάρει στην κοινωνία και έχει περάσει αβαβά, όταν αυξάνονται τιμέ, όταν το γεωπολιτικό ευρύτερο δεν πάει και τόσο καλά. Να. Ένα ωραίο παράδειγμα, ένα ωραίο μάθημα. Πόσο βορείτη ξεγλιστράει από όλα αυτά, δέχεται, πηγαίνει στι συνεντεύξει, δεν λέει: Εγώ δεν έρχομαι, πάει και αντί να μιλήσει για το αντικείμενο του, γιολάρη για όλα τα ε, υπόλοιπα. Το πολιτικό διατάφτα είναι να δώσει τα λεφτά και σε αυτού. Αυτό είναι το πολιτικό διατάφτα. Το πολιτικό διατάφτα είναι ότι. Η αυτό, φροντίδα ε. και μέρη. Για το ζήτημα αυτό. Ναι. Άρα είστε σίγουροι ότι θα υπάρξει. Απολύτω, μου λέτε με βεβαιότητα. Με μεγάλη. Είστε σίγουροι ότι θα υπάρξει. Απολύτω, μου το λέτε με βεβαιότητα. Με μεγάλη. Άρα, Με μεγάλη βεβαιότητα φάνηκε από το ύφος από τη χρειά αυτά συμβαίνουν στην κυβέρνηση ευτυχώ όμως δεν ξέρω πώς θα πάει η κυβέρνηση θα πάει έτσι με το στυλ βορή δεν έχει πολύ μέλλον δεν έχει πολύ μέλλον γενικώ. όμως έρχονται οι άλλοι απέναντι και εμείς εδώ στηρίξαμε το 15 τον Αλέξη Τσίπρα στην ανορθωτική του προσπάθεια στο να καταργήσει τα μνημόνια και τα κατήργησε δεν έφερε μνημόνιο όπως ακριβώς έλεγε γιατί Ήταν μία στο εκατομμύριο να φέρει μνημόνιο. Και τελικά έγινε αυτή η μία στο εκατομμύριο. Ήμασταν πολύ άτυχοι. Ήταν θέμα πιθανοτήτων. Τώρα επανέρχεται, αφού έχει πάει στο Χάρβαρτ και έκανε κάτι διαλέξεις Επανέρχεται ο Αλέξη Τσίπρας Υπάρχουν κάτι φήμε από γνωστού κύκλου που τον περιμένουν. Που λέει θα έρθει και θα, θα δράσει ακαριέα Ποιο, ο Αλέξ, ο Τσίπρας που είναι χειρότερο στο ύφο και στο ρεμπελιό από το βορείδι που μόλι ακούσαμε και στην αντίληψη γενικότερα. Ε, όμως εμ, επειδή πήγε στο Χάρβαρτ και διέπρεψε, οι φωτογραφίες δείχνουν μια μικρή Θουσούλα, δωμάτιο και είναι καμιά δεκαπενταριά μέσα και εκεί κάνει τα σεμινάρια του Αλέξη Τσίπρας, μενταλαμπάδευσε γνώση, τώρα τι γνώση τους πήγε εκεί, βέβαια είχε προηγηθεί ο Κωστής Μπακογιάννης, οπότε όλοι αυτοί είναι έτοιμοι και μάλλον πήγανε εμ, όπως πάμε και βλέπουμε κάτι ψυχαγωγικό. Είχε προηγηθεί ο Μπακογιάννη, κατάλαβαν τι παίζει στην Ελλάδα, Ακαδημία Πλάτωνος κτλ. Μετά ήρθε και ο Αλέξη Τσίπρας να του μιλήσει για την αριστερά και όλα τα υπόλοιπα και βγήκε ένα δημοσίευμα που λέει ότι ένα καθηγητή του Χάρβαρτ ενθουσιάστηκε από τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιο είναι αυτό ο καθηγητή του Χάρβαρτ που ενθουσιάστηκε και για ποιον ακριβώ λόγο. Κανεί δεν τον έχει βρει μέχρι τώρα, μόνο με τίτλο υπάρχει. Να μάθουμε κι εμεί για ποιο λόγο αυτό ο καθηγητή ενθουσιάστηκε και κατάλαβα από αυτά που έλεγε ο Τσίπρα βέβαια. Και εμείς εδώ ενθουσιασμένοι ήμασταν τότε με τον Τσίπρα και τώρα είμαστε ενθουσιασμένοι τον περιμένουμε πώς και πώς να γυρίσει λύπη, είναι η αλήθεια και γιατί τον περιμένουμε γιατί όπως θα μας πει εδώ ο Νίκος Παπάς είναι αριστερός Η γνώμη μου είναι ότι καλό κάνει και παρεμβαίνει ο Αλέξη Τσίπρα. Είναι σαφέ ότι ε, επειδή είναι, έχει υπάρξει πρωθυπουργό για πέντε χρόνια, θα υπάρχει ενδιαφέρον και διεθνώ. Ο χαμό γίνεται! Όχι απλώ ο χαμό, ο χαμό! Ο για τη γνώμη του και εγχώριο, όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί τοποθετούνται για τα κρίσιμα ζητήματα. Καλά κάνει, τον θεωρώ κεφάλαιο για τη χώρα και για την αριστερά. Εδώ αυτό που Μεζω... προτάω είναι να μα βγαίνει από το κέντρο. Προσπαθεί να από τα δεξιά. Ο, ο, ο, νομίζω, νομίζω, ο, ο το το νομίζω ότι είναι ένα αμετανόητο αριστερό. Ένα σύγχρονο αμετανόητος αριστερό. Εδώ τώρα νομίζω ότι είναι ένα αμετανόητο αριστερό. Το άλλο με τον τότο, ξέρετε, μη σταμάτα. Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτη, εγώ είμαι αριστερό. Αριστερό σοσιαλιστή, δεν είμαι σοσιαλδημοκράτη, έχει πολύ ενδιαφέρον ο δημόσιο λόγο. τις τελευταίε μέρε γιατί όλοι λένε πράγματα που δεν τα πιστεύουν. Όχι μόνο δεν τα πιστεύουν, λένε τα ακριβώ αντίθετα. Ο Βορήδης, ακούσαμε εδώ και από τη Χριά, αποδεικνύεται όλο αυτό. Όλα όσα είπε για τη συνοχή, για τη διαδοχή. Εδώ ο Νίκο Παπάς, λέει ότι προσπαθώντα να ξεφορτωθεί το τσίπρα, λέει ότι δεν θα γυρίσει ή δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Αλλά είναι ένα σύγχρονο αριστερό. Δεν το πιστεύει, τι να πιστεύσει. Μαζί φέραν το τρίτο μνημόνιο, κόψαν το ΕΚΑΣ. Πόσο αριστερό είναι κάποιο που κόβει το ΕΚΑΣ. Έδωσε τα αεροδρόμια όπω τα είχε δώσει ο Σαμαράς που ήταν δεξιό, τα ξανάδωσε. Τα πήρε και τα ξανάδοσε τα 14 αεροδρόμια. Γεμίσανε την Ελλάδα με καζίνο, μινι καζίνο. Ε, συνέχισε τι φοροελαφρύνσει στους εφοπλιστέ. Έδωσε βάζη στου Αμερικανού. Όλο αυτό είναι σύγχρονο αριστερό. Αν αυτό είναι σύγχρονο αριστερό, ο σύγχρονο δεξιό τι ακριβώ είναι και πού είναι. Τα λέει λοιπόν ο Νίκο Παπά. Και αυτός ψεύδεται, όπως και προηγουμένως ψέματα έλεγε ο Μάκης Βορύδης. Οπότε φεύγουμε από όλα αυτά τα πολιτικά, γιατί πάμε σε κάτι που αφορά την τσέπη μας. Υπάρχει ένα πολύ ευχάριστο γεγονός. Ευχάριστα ήταν και αυτά που ο Θοδωρικάκος, που πήκε Ραμαίος, Ουηδίας, Λουξεμβούργα, ο Βορύδης. Όλα αυτά είναι πολύ ευχάριστα, αλλά έρχεται κάτι πιο πρακτικό. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ. Ε, ανοίγει τράπεζα η εκκλησία. Φωσμπάνκ είναι η ονομασία τη ψηφιακή τράπεζα τη Εκκλησία Ελλάδο και οι πηγέ αναφέρουν κιόλα ότι θα έχει απέχυση σε ένα ευρύτερο κοινό εντό και εκτό Ελλάδο και η αποστολή τη είναι η ανάπτυξη ενό σύγχρονου και αποτελεσματικού τρόπου αξιοποίηση του ελληνισμού, των ομογενών σε όλο τον κόσμο και τη ανά ανάπτυξη μια νέα εκδοχή του Ολυμπισμού στην καθημερινή οικονομία. Σύμφωνα με τι ίδιε πηγέ αναφέρουν ότι θα είναι μια ψηφιακή τράπεζα όπου θα χρησιμοποιείται μέσω από τι οθόνε των υπολογιστών, των κινητών τηλεφώνων και θα προσφέρει δάνεια και καταθέσεις και όλα τα σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα. Φως θα λέγεται όπως ακούμε το ρεπορτάζ, το ακούσαμε κι εμείς, είναι από κανάλι. Φως άλλη μια τράπεζα μαζί με όλες τις άλλες. Αυτή θα είναι λίγο ψηφιακή, δεν ξέρω αν θα ανοίξει υποκαταστήματα σε πρώτη φάση, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Τα έχει τα υποκαταστήματα <laughs> σε πρώτη φάση και είναι και πάρα πολλά και παντού, θα μπορούσε μια άλλη πόρτα σε μια εκκλησία. να μπει το ATM κάπως εκεί να γίνει όλο αυτό αλλά να συνεχίσουμε να μάθουμε λεπτομέρειες για αυτήν την νέα τράπεζα. Να αναφέρουμε ότι έναν ε, σημαντικό ρόλο ε, θα έχει και ένας ε, πολύ στενός ε, συνεργάτης του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος-Εερώνιμου, ο Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Φαρμάκης, ε, ο οποίος ε, θεωρείται ένας ειδήμων στα οικονομικά και ένας άνθρωπος ο οποίος θα στελεχώσει και θα ε, θεμελιώσει το νέο αυτοεχείρημα, τη Φως Μπάνκ λοιπόν, η οποία ε, σύμφωνα με τις... Ε, Τελευταίες λεπτομέρειες είναι ένα βήμα πριν την λειτουργία της, καθώς κατατίθονται και τα τελευταία έγγραφα για να πάρει την έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος. Τι Φως όπω όπως είπε ή Φως Μπάνκ, Φως Φως Λαρόν που λέμε Φως έχει έρθει και διαφήμιση από αυτή την τράπεζα. Φως δάνεια. κολυβομόλογα, συμβολιακή αρτοκλασία, αμοιβαίο ενοριακό κεφάλαιο, προνομιακά βαφτιστικά προγράμματα, εκκλησιαστικός τουρισμός στα Ιεροσόλυμα, μηχανήματα αυτόματης μετάλληψης, αποταμιευτικός λογαριασμός στο παγκάρι. Α <εξαρίζοντας> πάσουν την Ορθοδοξία και ξεκίνα μια κοινοπραξία. Φως bank Κατέβασε το νέο application. Αμήν banking στο smartphone σου. Και ξεκίνα. Ο Θεός τον σου. Κάνε τα έσοδα σου φω φανάρι. Με το πιόου εσπαγγάρι. φω bank. Για μια ζωή με πολυτέλεια. Δώσε όρκο στα Ευαγγέλια. Αμήν. Το ευχέλαιο δάνειο είναι ίσως... Μια λύση σε όλα αυτά, δηλαδή τώρα ανάγκε μέρε έρχονται, πάσχα, είναι μια δύση. Μια δύση. <laughs> όλα αυτά τα δάνεια είναι μια δύση γενικώ ο οποίο θα παίρνει. Είναι μια λύση και τα κόλυβο ομόλογα επίση είναι πολύ καλά. Δύο ένιω, 10, 80, 80 πληροφορίε για τη φωνικ μπορεί να σα δώσει ο αποστολή, ο οποίο ειδικεύεται σε αυτά, νομίζω θα είναι και σύμβολος επικοινωνία στη Fω Οπότε ρωτήστε τον καλύτερο, μπορεί να λειτουργήσετε και ω βίσμα, να πάρετε τα δάνεια, όλα αυτά τα προϊόντα που μόλις ακούσαμε. Υπόλοιποι να μείνετε με το 800 ευρώ που σας έδωσε χτες ο πρωθυπουργό μας, τα ανακοίνωσε σε επισήμουση. είναι αυτά τα 800 ευρώ που ο ίδιος με τίποτα ποτέ δεν έχει ζήσει και δεν θα θέλει να ζήσει, ε, για σας τα έχει. Όπως ίσως έχετε ακούσει, από σήμερα θα έχουμε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα ήθελα λοιπόν να σας εξηγήσω τι σημαίνει στην πράξη αυτή η νέα αύξηση και τι τελικά μένει στην τσέπη του εργαζόμενου. Από σήμερα 1η Απριλίου Ναι, δεν είναι του. ο κατώτος μισθός διαμορφώνεται στα 880 ευρώ μικτά. Έχεις ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα. Μου το λέει ο κόσμος, όχι δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Ο κατώτο μισθός διαμορφώνεται στα 880 ευρώ. Και θέλω να επαναλάβω εδώ πέρα κάτι το οποίο έχω πει πολλέ φορές, ότι αυτή η πορεία δεν ήταν καθόλου νομοτελειακά προδιαγραμμένη. Τα αναποτέλεσαν μιας πολύ συστηματικής δουλειάς, πενταετίας, η οποία μπορεί σήμερα να μας οδηγεί στην ευχάριστη θέση, η Ελλάδα να παρουσιάζεται πια συνολικά στην Ευρώπη, ως ένα παράδειγμα προς μίμηση. Το άλλο παιδί το, το, το, το, το, το ξέρετε, μη στα μάτια. Επανέρχομαι λοιπόν στα ζητήματα της οικονομίας. Αυτή η οικονομική πολιτική είναι η οικονομική πολιτική η οποία μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι έχουμε καλύτερες μέρες μπροστά μας. Τα σταματήσ Θα σταματήσω. Μην σταμάτα. Μέρα από τα Παραπολιτικά 2:11:10, 80, 80, 80. Το τηλέφωνο επικοινωνία μέσα είναι. Σα περιμένει Δημήτρη Κύρκο. Ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο λαού, πρώτες διαφημίσει, και εδώ είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι ναι. ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω μια ερώτηση να κάνω. Για κάνε. Αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Να απευθύνομαι στον Πρωθυπουργό. Σα ακούει. Λοιπόν, είχε βγει και είχε πει ότι δεν μπορούσε να ζήσει με 800 ευρώ και μακάρι ποτέ να μην μου τύχει. Είχε κάνει μια δήλωση τέτοια. Ναι, είχε κάνει. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσουμε 800 ευρώ το μήνα. Τώρα που θα πάει 880 μεικτά, μη μπορεί. Να το ξανασυζητήσει. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Μήπως τα καταφέρνει τώρα που έχουν. Ναι, ναι, μωρέ, ναι. Τα λεφτά πώς... είναι πολλά, αλλά έχουν ανέβει λίγο οι τιμέ τώρα. Αυτό είναι λίγο Καλά. τώρα. Αυτό δεν το κοιτάμε. Α, αυτό, αυτό, αυτό. Λίγο είναι... αυτό με προβληματίζει. Τα, τα λεφτά είναι όντω πολλά, αλλά είναι αυτά τα καρτέλ σούπερ ναι, μάρκετ. Αλλά, Είμαστε στη μέση. Ζούμε πάρα πολύ καλύτερα οι Έλληνε. Είμαστε Όλες οι οποίε έχουν κατ' το μισθό. δεν το ξανασκεφτεί. Έλα αποστολή μου, τι κάνεις. Καλά. <συλίες> <συλίες> να σε ρωτήσω. ο Κύπρας, τα Αγγλικά, τα πήρε από τη της Ρόδου εκεί το πτυχίο. Δεν τα πήρε καν. Και κάτι Μπορεί. <συλίες> Α, εντάξει, γιατί ήθελα να το διασταυρώσω αν είναι... Α, περσινά He has Έλα. Έχω μια πορεία. Στο Υπουργικό Συμβούλιο δεν συμμετείχε ο Άδωνη και ο Κεκύλια που πήραν την απόφαση για να γίνει αύξηση στου στρατιωτικού. Γιατί βγαίνει τώρα ο Κεκύλια και ο Άδωνη και τάχα μου πω κόβονται για τα σώματα ασφαλεία. Τάχα μου, τάχα μου είναι όλη η πολιτική του καριέρα. Δεν θα ήταν τώρα. Ναι, αλλά ψάχνονται εκεί πέρα να πάρουν κανένα ψήφο, κατάλαβε. Τέλο πάντων, να δει πόσο για χαζού μα περνάνε να αυτά το λέω για του αστυνομικού. Μην τρώνε το παραμύθι του Άδωνη και όλα αυτά τα, τα φασιστικά. Να και όλη Καλημέρα σα. Έχω πάρει σωστά τα παραπολιτικά. Ναι, ναι. Παιδιά, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή. Έχω με κατουριθεί στο γέλιο. Πού το βρήκατε αυτό το τραγούδι, Το κατανόμαστο αυτό, Ναι. Πούτσο, Πούτσο, Πούτσο, Παρουάνε Σεζαρά. Εντάξει, ψάχνουμε τραγούδια ταιριαστά με την κυβέρνηση, το έργο τη. Τα βρίσκουμε αυτά. Είστε φανταστικοί. 2. Και λίγα λέτε. Είμαι πολύ τυχερός που μπόρεσα και επικοινώνησα. Καλησπέρα σας Καλησπέρα. Παραπολιτικά. Ναι. Ονομάζομαι. Είχαν μια επικοινωνία σήμερα με το επίδομα θέρμανση. Με θέρμανσης, το γιατί... ίδιο μιλήσατε. Όχι. Α. Με την ΑΔ. Α, και. Στο τμήμα για το επίδομα θέρμανση. Ναι. Μίλησα μαζί του γιατί δεν έχει γίνει καταβολή του επιδόματο. Απίστευτο. Είχα... Είχαμε κάνει αίτηση για ηλεκτρική ενέργεια και με ενημέρωσαν ότι ενώ έχει γίνει αποδεκτή αίτηση ότι είμαστε δικαιούχοι λόγω ισοδηματικών κριτηρίων, δεν έχει γίνει αποδεκτή λόγω αναντιστοιχία του ρολογιού. Άντε, Θα πει τώρα κάποιο καχύποπτο ότι θέλουν να γλιτώσουν λεφτά. Ε, θέλατε. <συγείτε> Εκτό κι αν ήταν Δεν υπάρχει περίπτωση. Να ήταν πρωταπριλιατικό ή Μακά, να σα τα δώσουν. Κανένα να τα δύο. Μακάρι να ήταν πρωταπριλιατικό αστείο, αλλά δεν αστείο Ναι, εντάξει, δεν ξέρετε βέβαια κι εσεί μπορεί να είχαν ένα ιδιαίτερο πιο αγγλικό χιούμορ. Με τίποτα. Με τίποτα λέτε. Μακάρι ναι. να ήταν σαν το δικό σα χιούμορ, αλλά δεν. Ναι, ναι. ναι. τέλο πάντων, με λίγα λόγια, δεν βλέπω του χρόνου να ανάβεται θέρμανση. Πούτσο, πούτσο, παροάνε σε ζαρά. Του χρόνου με προσοχή. Φέτο κουτσοβγήκε για... η χρονιά. Για... Επίδωμα δεν θα πάρει παραπάνω. Οπότε του χρόνου καταλαβαίνει. Ωραία. Για φέτο όμω μου είπαν ότι είναι αρκετοί οι αυτοί που έχουν το ίδιο πρόβλημα με μένα. Ότι έχουν στείλει διάφορα email και στην υπηρεσία ότι δεν θα ληφθούν υπόψη. Και είπα να εκθέσω λίγο το πρόβλημα. Ο, καλά κάνετε. Καλά κάνετε να ακούσουν και άλλοι που σίγουρα είναι αρκετοί. Απλά να σα ενημερώσω ότι είναι αρκετοί που έχουν το ίδιο πρόβλημα με εσά γενικώ. Σε όλα τα θέματα. Το ξέρω, το ξέρω. Όχι μόνο στη θέρμανση. Okay. Στο σούπερ μάρκετ, στην κίνηση σε όλα σίγουρα. Οπότε θέλω να πω, είμαστε πολύ μην περιμένετε να ακούσετε τον άνθρωπο αυτό για να ταυτιστείτε Ταυτιζόμαστε Σε σε πολλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Υπάρχει ζήτημα για την ηγεσία του κόμματο. Έχω ακούσει κάτι.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 Πολύ καλά και προχωρούμε. Υπάρχουν διάφορα αποδεικτικά. Βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη τώρα τελευταία. Διάφορα ευρήματα, στοιχεία που παρουσιάζουν άλλοι πραγματογνώμονε σχετικά με το έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ. Έρχονται στο φω, αποσπάσματα από τη δικογραφία, καταθέσει μαρτύρων, όπω ερχόταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Έτσι έρχονται και τώρα. Ε, κάποια από αυτά, αυτό το αφήγημα που υπάρχει μέχρι τώρα, που δεν είναι ενιαίο, αλλά το πλαίσιο αφήγηματο. Το αμφισβητούν με κάποιο τρόπο, χωρί να ξέρουμε αν είναι αληθινά, αν είναι χαλκευμένα, αν, αν, αν, με πολλά αν. Πιάνονται τα κυβερνητικά στελέχη από αυτό και λένε: Να, ορίστε, δεν ισχύει το τάδε που λέγατε όλο αυτό τον καιρό όλοι εσείς άρα δεν υπάρχει συγκάλυψη από ένα στοιχείο που μπορεί να είναι και αληθινό, γιατί είναι τόσο μεγάλη και πολύπλοκη αυτή η περίπτωση και με τόσα δεδομένα, που είναι 5-10 δεδομένα, μπορεί να μην είναι διαφορετικά από αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα. Τα μεγεθύνουν. καλύπτουν τα υπόλοιπα 90% των δεδομένων το υπόλοιπο 90% και λένε δεν υπάρχει συγκάλυψη πρώτος σε αυτή την ιστορία είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο Φλωρίδης όλη αυτή η κατηγορία της συγκάλυψης γι' αυτό σας είπα έρχεται τώρα το ποτάμι της αλήθειας και αυτή σιγά σιγά θα αποδειχτεί ότι ήταν ένα τεράστιο ψέμα Αποδεικνύεται ήδη Ε, γιατί κατασκευάστηκε μια θεωρία ότι κάτι κυβέρνηση πήγε να κρύψει εκεί παρεμμένοντας, σε πάση περιπτώσει βγαίνουν όλα τα στοιχεία τώρα. Ε, όλη αυτή η, η, η, η δεν τοξική... Δεν νομίζω ότι συ, στη συνείδηση του κόσμου ισχύει αυτό. Ναι, αυτό γιατί. Γιατί ο κόσμος εδώ και δύο χρόνια έχει βοβαρδιστεί από αυτήν την συνωμοσυλλογική θεωρία, έχει ε, σχεδόν πιστεί ότι κάτι περίεργο συνέβη εκεί και ξέρετε το ξερίζωμα του ψέματος δεν είναι εύκολη δουλειά. Οπότε έχουν δύσκολη δουλειά και το είπε εδώ ο κύριο Φλωρίδη. Δεν είχε λόγους. Είναι ο Φλωρίδη που είπε ότι δεν χάθηκαν τα οστά των παιδιών, πήγαν παραπέρα. Αυτό είναι ο Υπουργό Δικαιοσύνη που μίλησε έτσι για νεκρούς από κρατική δολοφονία. Και οι γονεί ακούνε, τον ακούνε να μιλάει έτσι για τα κόκαλα των παιδιών του. Έτσι λοιπόν από το ένα μεγεθύνουν, λένε δεν υπάρχει συγκάλυψη, πάνε παρακάτω. Τώρα θα έρθει το ποτάμι τη αλήθεια, όπω είπε ο Φλωρίδης και συνεχίζουνε Κανονικά ω τώρα μέρος δεύτερον Χαίρετε κύριε Απόστολε Χαίρετε Φαντάζομαι με γνωρίσατε μετά από τόσο καιρό Για και τον επιμηκυντή Όχι, όχι, ο δεξιός, ο δεξιός είμαι Α, συγνώμη, τι είστε με το Winnie Το τσουτσουνάκι, το μικρούλι που θέλετε Τι σχέση Τώρα, είναι μια μεγάλη παράταξη, δεν έχει ανάγκη τέτοια πράγματα. Η παράταξη, Θέλω ναι, παράταξη. μπορεί να είναι μεγάλη, αλλά με την παράταξη δεν κανεί. σε κανείς. Σπάτε, είναι άλλη κουβέντα, ήθελα να προτείνω, ναι. εφόσον ε, βλέπω ότι εγώ επιμένω στο θέμα ότι να προτείνουμε μια επόμενη διάδοχη κατάσταση, γιατί αυτό που βλέπουμε τώρα δεν περπατάει. Ποια είναι η διάδοχη κατάσταση, Ο... γιατί δεν περπατάει, 1 Γιατί πρώτα, πριλιά. όχι. Εγώ μιλάω σοβαρά. Όπω έχω ζητήσει από το συνάδελφό μου. Μα θα... τι δεξιό είστε εσεί που δεν περπατάει η παράταξή σα. Εγώ είμαι τίμιο δεξιό, κύριε μου. Καταλαβαίνω ότι τα προβλήματα και ότι ο Μητσοτάκη τα έχει κάνει κατά. Μισό λεπτάκι. Τίμιο και δεξιό δεν πάει μαζί. Κι όμως, να ξεκαθαρίσουμε ε, κάποια α, πράγματα. Επίση, ο Μητσοτάκη λέτε... δεν τα έχει πάει κατά. Να το στόμα σα με τον μπουφλό. Διαφωνώ. Σαν δεξιό επιτρέπεται να έχω μεγαλύτερο κύριο σε άποψή μου. Λοιπόν, δεν μου αρέσει ο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκη τα έκανε χάλια. Θα μπορούσα να προτείνω μια πιο αντιπροσωπευτική δεδο Δημοκρατική λύση. Για να δούμε. Γιατί όπω σα έχω ζητήσει και από το συνάδελφό σα να προτείνει κάτι στον αέρα που είναι μόνο κριτική. Αλλά, αλλά δεν προτείνει, προτείνει τίποτα, είναι τίποτα, μόνο ναι. να κράζουν. Ναι. Είναι, είναι κλασικό γνώρισμα των αριστερών και δει το κομιστό αυτό. Τίποτα τα παιδί, παιδί μου δεν έχουν πρόταση, δεν έχουν σχέδιο. Λοιπόν, εγώ επειδή έχω να προτείνω κάτι και επειδή ακούω και άλλου συνακροατέ που προτείνουν διάφορα και έχουν απόψει για πολιτικά πρόσωπα, θα έπρεπε κάποια στιγμή να πάμε σε ένα σχήμα όχι μονοκομματικό. Από την τιμίζει λίγο μοναρχία, θυμίζει λίγο παλιέ εποχέ, έχουν ξεπεραστεί αυτά. Η Ελλάδα δίδαξε δημοκρατία. Ναι, δημοκρατία. ναι το ξέρουμε, θα... πολύ καλά τη δίδαξε. Την έχουμε πάρει του πέτσι, τη το μάθαμε πολύ καλά. Υπάρχουν πολλά στελέχη από όλα τα κόμματα και τι παρατάξει. Μη μου, μου καταλήξει σε Αντρέα Λοβέρνο και καναβενιζέλο θα γίνουμε κόλλο το λέω. Όχι, Βενιζέλο δεν θα θέλαμε τίποτα. Α, Βενιζέλο, α το Λοβέρδο τον να ναι, ακούς θα... Το Λοβέρδο τον ακούω σε ένα βαθμό, αλλά όχι σε σοβαρή θέση. Οπότε θα μπορούσε να πέξει ένα ρόλο. Ναι, πιο λοβέρνο γιατί έχουμε λοβέρνο στην κυβέρνηση ήδη αυτόν που τον με έναν άλλον. Όχι, όχι, όχι, του Πασόκ το Λοβέρδο. Α, το του γνωστό, Πασόκ, Λοβέρδο. τον παλιό, Λοβέρδο, τον, καλό. τον καλό. Το, το που λένε αυτό παρό. που όπου έχει κατέβειρει oh. έχει διαπρέψει ότι εκλογέ. Σε εκλογέ πάει χάλια για τη έχει, έχει πάει και πιο χάλια πάει για τη Διαμαντούλη. Πού, πού να πάει. Το Πασόκ έχει πολύ μετρημένα στελέχη τα οποία θα μπορούσαν μετά από τόση φθορά να κάνουν κάτι. Προτείνω όπω έχω ξαναπεί, μια μεγάλη λύση από την πλευρά τη δεξιά είναι ο Σαμαρά. Πολύ, πολύ μεγάλη λύση. Είπατε τη δεξιά ή τη ακροδεξιά ή των χρυσαβητών με κουστούμι. Τι είπατε, δεν θυμάμαι. Μιλάμε σοβαρά τώρα από τη μεριά τη δεξιά, λοιπόν. Και πέρα, όπως και Τώρα σοβαρά και σαμαρά μαζί δεν πάει. Εντάξει, αυτά είναι η προσωπική μου άποψη. Ω επιτρέψτε μου ξαναλέω να έχει βαρύτητα η άποψή μου ω δεξιό. Θα ήθελα οπωσδήποτε σε μια καινούργια κυβέρνηση που θα προχωρήσει τον τόπο τον κύριο Κασελάκη. Ωραίο, είναι καλά ένα... το ακούω. Είναι... Σαμαρά Κασελάκη, ένας σε άνθρωπος. έχουμε ειδικόντρα. Είναι ένα άφθαρτο άνθρωπο ο οποίο δεν έχει φθάρει πολιτικά, δεν mm. έχει λερώσει τα χέρια του με σκάνδαλα και με τέτοια πράγματα mm. και έχει μια α το πούμε αριστερόστροφη δεξιά τακτική. Α το πούμε επίση είναι και χορτασμένο. Ένωσε, έτσι να πούμε και αυτό. Δεν έχει ανάγκη να φάει να κάνει να ράνει, έχει τα δικά του. Εντάξει. Αυτό ίσχυε για πολλού αλλά... <στονίκη> τα λεφτά του στο εξωτερικό, τη εφτά... offshore του. του Εντάξει, τι να πει από εμά, θα φάει. Τι είμαστε εμεί. Και από ό,τι άκουσα, ο ίδιο πρότεινε και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Οποία... Ναι, ναι, ναι. Κυρία Κωνσταντοπούλου, θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν μία από τι καλύτερε δικαιοσύνη. Του πολίτη, Έτσι, όχι, είναι. γιατί Μα... όχι, και δικαστής θα μπορούσε να είναι και θα μπορούσε να είναι και υπουργό Εθνική Αμήνη. Γιατί να έχουμε αυτές τις μεγάλες όχι, κυβερνήσεις είναι... με 62 άτομα, 65 σίγουρα, αυτό είναι απαράδεκτο. Βάλε ένα τον ικανό σε τρία υπουργεία. Αυτό είναι απαράδεκτο, να είναι ναι. δηλαδή τόσου υπουργού, και. όμω. Δεν θέλω να μου πείτε, αλλά η μαλακή να έχει ένα όριο. Εντάξει, τώρα εσεί το χλεβάζετε αυτό δεν που λέω. Δεν το, το χλεβάζω, αλλά είναι, και ο κόσμο είναι ιδέα. Χατζό καταλαβαίνει. Πόσο να έχει, εντάξει. Εγώ καταλαβαίνω ότι η εκπομπή είναι μια σαντηρική εκπομπή. Αλλά νομίζω ότι όπω θα σα ακούνε από όλε τι παρατάξει και από όλε τι μεριέ. Και τι απόψει. Πιστεύω ότι θα συμφωνήσουν πολύ μαζί μου. Όπω ο κύριο Γυμναστηριακό Δεν τραβάει πολύ αυτό ακόμα, το λέω από τώρα. Δηλαδή δεν πολύ τραβάει αυτό για καιρό. Δεν θα τραβήξει μια τέτοια κυβέρνηση όπω τη λέω. Όλη η φάση σου, τέλο πάντων. Όλα καλά. Λοιπόν, χάρηκα. Από σήμερα πότε Αμελή. ο κατώτος μισθός διαμορφώνεται στα 880 ευρώ μικτά. Έχεις ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα. Μου το λέει ο κόσμος, όχι δεν έχω ζήσει 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω 800 ευρώ το μήνα. Ο κατώτος μισθός διαμορφώνεται στα 880 ευρώ μικτά. Και μαστίγιο αυτό, γιατί είναι από το τικ και σε αυτά τα ηχητικά εκεί βάζουν ε, μαστίγια, εφεδάκια. και διάφορα τέτοια ωραία. Ο ακροατή που μιλούσα με τον αποστόλη, κάποια στιγμή ο οπωστήρη του λέει δεν τραβάει αυτό, δεν τραβάει αυτό που κάνει. Κρατάμε το ρήμα. Και νομίζω ότι αυτή είναι τελικά και η δύναμη μια κυβέρνηση, η οποία εξακολουθεί να επιμένει να ενώνει του Έλληνε. Θέλουμε να βαδίζουμε μαζί του προ τα εμπρό, θέλουμε να βαδίσουμε μαζί του προ τα εμπρό. Αλακία! Και του κεφαλιού σου κάνει. Το κουλάκι. Να σκληρύνει και να σηκωθεί προς τα πάνω Φρύνει νιώτισουν τα θήκη Έχω λουμπάκο από χθες φοβερό Τελοπον, τέλος ο πόνος στη μέση Η ζωή μας είναι λίγη Ρέβαια Στο διάλο Και μη Η ζωή μας όλα αλλάζει Και δεν ξέρεις τι θα βγάλει στην άλλη Εμβολιοκολοτρυπημένα κουνούμια! Γαλά Γαλαβλάχας! Τραγούδησε και γελά! Γιατί γελάτε κύριε! Γιατί γελάτε κύριε! Κάνε κάθε είδους τρέλα! Σακραλιζέψε ο Νοβδερούμ! Τραβε! μισού. Και μη σε νοιάζει! Τραβε! Δραδο... Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε. Μπράβο, μαλακίαν. Και όσα έχουν και όσα πάνε. Κόσμε μου, τάμπα. Μια που ήρθα. Και του κεφαλίου σου κάνε. Κόσμε μου, κόσμε μου. Μαλακίαν. Κόψι, πρώτη. Για θα σε κόψι. Η πολιτική μαλακία και η ανοησία έχει και τα ωριά τη. Καραθάνος Όπουλος του Κουκουέ είναι ο τελευταίος <laughs> Του άλλου του ξέρετε, τους γνωρίσατε ακόμη Και την Αλίκη που τραγουδάει μαζί με την τα... χοροδία Εκεί στο ναυτικό Φτάζαμε στο τέλος ε, Έχουμε λαό, διαφημίσεις Μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο Εμείς αύριο μαζί με τον άλλο τα υπόλοιπα Γεια σας <σχερ> ναι, Καλημέρα, καλό μήνα, καλημέρα, <σχερ> καλό μήνα. <σχερ> Αυτά ήθελα να πω και εγώ Να ευχηθούμε και όλα καλά Γεια χαρά Απόστολε, καλό κασημέρι. Επίση. Λοιπόν, καταβάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά χωρί να ενοχλούμε τη σαντερική εκπομπή σου που είναι φοβερή. Για την κυρία Κωνσταντοπούλου και σε αυτού που πιστεύουν σε αυτήν. Το 1981, μεγάλο πια, έτσι και τώρα πιο μεγάλο, έζησα τι παπανταγέ του Παπανδρέου. Την κολοϊδία στον ελληνικό Το 2015, έζησα τι παπάντζε του Τζίπρα. Και τώρα βλέπω τι παπάντζε και τις παπανδρέου. Βγαίνουμε μαζί του Κωνσταντοπούλου και γίνουμε σαφέστατος. Δεν μπορεί, κυρία Κωνσταντοπούλου, εσύ να ψηφίζει υπέρ των πειραματικών σχολείων και υπέρ όλων των άλλων. Να μην πω κάτι χειρότερο για να μην βρίσκουμε, γιατί είπαμε τα βρισήματα τα κρατάμε για αργότερα. Και να ψηφίζεις μαζί με του καραδεξιού, του ανεγκέφαλου, θέματα τα οποία έχουν να κάνουν σε σχέση με το IQ και τη μόρφωση των παιδιών. Όσοι το καταλαβαίνουν, αυτό το καταλαβαίνουν. Γιατί αδικούμε έτσι τα παιδιά τα οποία δεν έχουν ένα πάνε φωντιστιρία, δεν έχουν να πάνε στο Άρσα. Αλλά είναι πανέξυπνα παιδιά. Λόγω όμως μη τη σωστής. Δεν βγαίνουν σωστά. Καμιά φορά όμως τα φαινόμενα απατούν. Και βλέπουμε ανθρώπους από την πτώχεια να γίνονται φοβεροί και τρανοί άνθρωποι στην κοινωνία. Πάει αυτό. Προς την κυρία Κωνσταντοπούλου και του οπαδούς της. Και ένα δεύτερο, για την κυρία Κώστα πάλι, ότι κυρία μου, Κώστα του Πούλου, αν δεν πω κυρία μου μόνο και παρεξηγηθείς κυρία Ζωή, ο εχθρός σου δεν είναι το KK που παραμένει σταθερό, παρά τις αδυναμίες του, το επαναλαμβάνω, παρά τα οποιαδήποτε εσφάλματά του. Το πρόβλημά σου κυρία μου και ο εχθρός σου είναι ο ταξικός μας εχθρός, η καραδεξιά και το κεφάλαιο, όχι το κουκέ, ο κουτσούμπας και τα υπόλοιπα παιδιά του KK έψω. Ναι, το ψέμα έκανα ένα λεπτό να το καταλάβω ότι μου το κάνατε για πλάκα. Ναι, <laughs> ναι, ήταν χωρατό, χωρατό. Η Μύρο, γρήγορα σου πήγε, γρήγορα. Ό, είναι και αστρονόμο στην Άσα. Ποιο είναι, μόνο στο κόμεδι, δε Σπιναμύρου. Τι είναι αυτή η οποία λέγει, την καλέσανε, είναι και ηθοποιό κομικά. Κάνει τέτοια στρατηγικά όπω εσεί, αλλά λέγεται κόμεδι. Είμαι σίγουρος Είχα, ε, Είναι και στην Ελλάδα, σταματά εδώ και μα κάνει και βίντεο στα ελληνικά. Κατάγεται από την Ορεστιάδα. Είναι όμω και αστρονόμο Η οποία λέει: της είπαν να πάει στον Άρε, λέει φυσικά όχι. Και δεν πήγε, πήγε α πάει. Πήγε, πήγε, και ένα άλλο θέλω τώρα. Όσοι βέβαια αντιδρούν γιατί βγαίνουν από το σπίτιο το πλάτωνα, γιατί και όταν είπε ο Κοσμήτωρα στου φιλοσόφου, ότι είναι εφέλικουφι, δηλαδή που έφερε εδώ τον Αδάμ Ποια είναι η νεφέλικουφι, ρε παιδί μου, ποια, ποια. ποια είναι η νεφέλικουφι. Δεν μπορώ, πέι, πρέπει πέι, να μάθω πέι, την εφέλικουφι. Πάω να απαντήσω, Google και τα λέμε. Ε, okay, αποστολή, ναι. έχω τρελαθεί στο γέλιο Μαλάκα με το ειδικό το τραγουδάκι. Πούτσο, πούτσο, πούτσο, παροάνε σε ζαρά. Οπότε, έφτιαξα να πούμε το τραγουδάκι. Μην ακούσει τέτοιο εσύ, μην ακούσει τέτοιο αμέσω, να χαρί. Άγουρε Μαλάκα από το γυναισθηριακό ποιηματάκι, το έφτιαξα καλύτερο. Πριν κυμπωπούλο τη μάνη, Έχω πεθαρίσει το γέλιο, ρε Πω, πω, δεύτερο. Αυτός ρε μαλάκα που έχεις εκεί και σε παίρνει. Αλλάζει κόμμα κάθε μήνα ρε μαλάκα. Τι σταθερό άτομο ρε μαλάκα. Τι γλίτσα είναι αυτή ρε μαλάκα. Τώρα θέλει την Κωνσταντοπούλου. Ε με τον Τεγκρές τότε να πάει. Κωνσταντοπούλου Τεγκρές, ο καλύτερος νοιασμός. <laughs> μαλάκα αυτό που μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει ε, περνάς πού... καλά. Περνάς και μόνοι σου καλά. Με, Στον καναπέ σου τι κάνει μόλις προς το σαλόνι σου. Φε, φε, φε, το μετωνα, Θα τον παίξω κι εγώ. Παίρνω, εγώ. Oh, oh, oh, oh. Μαλάκα πέθανα στο γέλιο με το πουτσο πουτσο το ινδικό γαμό. Ταυρετζίδε γέλνε